Πάμε να παρακολουθήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, παρακαλώ. Είμαστε λοιπόν στην αντίστροφη μέτρηση και παραμένει κάτι λιγότερο από 20 δεύτερα για να εκτοξευτεί Ελλάδα 3 στο διάστημα. Ο δορυφόρος ο οποίος φέρει τη σημαία της Ελλάδας και της Κύπρου. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Three, two, one, top. All right, let's go. Σε λίγο τα ακούμε πια Μουζούκια στη σελήνη Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγε μου να περπατώ Να πηγαίνω στο σχολείο Να μαθαίνω γράμματα Γράμματα σπουδάω Να τουθώ τα πράματα. Μπε στον πειραβλό κυρά μου Και τα έξω τα δικά μου Και τα δικά μου, πες τον πυράβλο, κυρά μου. Θα υπάρχει τελική λύση και θα δείτε ότι αυτή η λίστα είναι η αρχή τη εκτόξευση τη χώρα με νέα δεδομένα. Είχε πει κάποτε ο καμένο για την χώρα ολόκληρη. Να. Ότι θα εκτοξευόταν Να. τελικά χτε βράδυ, βράδυ Ελλάδα, εκτοξεύσαμε πυράβλο. Και γιατί δεν ήταν στα ελληνικά η αντίστροφη μέτρηση. Ήταν στα γαλλικά, ή στα κυπριακά, έστω. Ωναι. Έναν, δύον, τρίαν. Έξιν. <χει> Εφτάν! Όλαν Κάτι. Και ε, ε, έγινε. Τον στείλαμε πάνω ψηλά πάντως Προοδεύει η χώρα. Ενώ εδώ κάτω γίνεται το χάο όπω βλέπουμε. Αλλά πήρα βλέχουμε Αν είχατε απορία. Είχε τοποθέτηση προϊόντος πάνω, κάτι. Όχι, να έχει τον Τάνο. Μια μεγάλη του Τάνο. Θα Ξέρω κάτι. Μια διαφήμιση. Μια... Τον νικητή του Σαρβαερό. Ποιο είναι, ναι. δεν ξέρουμε. Ναι. Βέβαια. Ναι. Έφυγε τρει μέρε πριν. Αλλά από τα ίδια νερά. Η γαλλική γουινέα που έφυγε είναι εκεί λίγο πιο κάτω Κάτιτλες, Όπως κοιτάμε έχει... Άγιο Δομινίκο Θα μπορούσε λίγο να είσαι Γενικώς η Καραϊβική φέτος έχει παίξει πάρα πολύ όπως ξέρουμε ε, Μήνυμα Στα ελληνικά δεν δούμε είναι, ένα, Μήνυμα βγάλετε τις εταιρείες σας εκεί θα μπορούσε Εκεί ναι, ναι, να τα είναι όλα, όλα τα νησιά εκεί απέναντι από το ακροτήρι που εκτοξεύτηκε Offshore γιατί onshore Είναι τέτοια Onshore δεν υπάρχει, δεν -shore. υπάρχει. Θα μπορούσε βέβαια τώρα που το σκέφτομαι να εκτοξευθεί από έναν λόφο με σκουπίδια. Από μέσα. <φου> ναι, και να βγαίνει ένα πύραυλο. Διαλέγεται το μεγαλύτερο ολόφο στην Αθήνα και να φύγει ο πύραυλο σε σχετική τελετή. Εργοτέχνη, τα έλεγα εγώ προχθέ. Έγραψε, δεν θυμάμαι τώρα. Installation. Πριν... Ναι, ναι, ναι. Πριν. Δοκιμέντα. Ναι, <laughs> αυτό είναι μια α... τέλειωτη έκθεση. Και δεν το έχουν καταλάβει τα ζώα. Νομίζω οι σακούλε έχουν αληθινά σκουπίδια μέσα. Οχ, καλά. Είναι... Αφρολέξ έχουν για το, για το εφέ. Μην το δουν άλλε χώρε που είναι πολύ ευαίσθητε σε αυτά και κάνουν και ίδιε τέτοιο τέτοια έκθεση, τέτοιο event, γεμίσει Κοπενχάγη με λόφους σκουπιδιών. Και να εξάγουμε και Πορτοσάλτε, να φωνάζει ιδιωτικοποίηση τώρα, τώρα, τώρα στον ιδιώτη, τώρα στον ιδιώτη. Τώρα, τώρα να τα πάρει ο ιδιώτης, γιατί οι εργαζόμενοι είναι κρατικοδίαιτοι, ενώ ο επιχειρηματίας που θα πάρει τα σκουπίδια δεν θα είναι κρατικοδίαιτος. Δεν θα έχει καμία σχέση με Από το τη δημόσια. δουλειά του θα πληρώνεται. Το θέμα το έγραψε πριν ένα, δεν θυμάμαι τώρα ποιο το κάναμε και retweet στο Twitter ότι έχει την έγκριση, ο δορυφόρο ονομάζεται ΛΑΣΑΤ3. Έχει την έγκριση τη Εκκλησία ή θα θέλει να τον ονομάσουμε Αγιο Θανάσιο, θα πρέπει μετά να κατέβει, να πούμε ξανά πω. μάνα τρία. Μήπω ακούνε μάλα, μα την ώρα που πετάνε. Όχι, απαγορεύεται. Ε, αυτό λέω. Γιατί η Εκκλησία πια γράφει και τα βιβλία στην αριστερή κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και καλά κάνει. Ποιο θα τα κάνει. Ποιο ξέρει, ο άθεος, ο Σιριζέος, ξέρει. Αν να... θα παίξετε ω Θα μάθει, μάθει ο άλλο είναι... το συνεφούλε. Καταρχήν υπήρχε το συνεφούλε στα θρησκευτικά. <laughs> δεν θυμάμαι που <laughs> κάνει ο το... Θυμάμαι. Υπήρχε ιδιοψιών να είναι. Όχι. Στι στίχου. Στι στίχου. Παλιά είχαμε. Όχι. Στίχου. Όχι. Τι στην καλύτερη. Που το και έκανε την καριέρα το έχει κλείσει. Είναι κλασικό. Ανοίξει τα κλασικά. Το Δεν Δεν Το παντού. Η να κοπεί η Ριάννα. Πόσο βλαχοβαλκάνη είναι ο, βλαχο ο μπαγάσα. Μπα... Καλά ο μπαγάσα. Κόπηκε. Άντε... Μείνανε άλλα. Άσε που νομίζουν είναι και τουρκική λέξη ο Μπαγάσας το, το θέμα είναι ότι αποφάσισε η Ιερά Σύνοδο πώ θα είναι τα βιβλία των θρησκευτικών. Κακό. Πρέπει να αποφασίσει και τη φυσική στα βιβλία. Δεν κατάλαβα. Μα θέλει ο Γαβρούλου να έχει την τύχη του φίλου το Όχι, είσα, είσα, <laughs> Και για να αναρτήρει γραβάτες με πέι. Ναι, και αυτό. Εκεί δεν έχει πρόβλημα η εκκλησία, εκκλησία φαντάζομαι. Δεν εκδεθεί, έχει εκεί. Δεν έχει πρόβλημα η Εκκλησία, βέβαια. Αφού είναι χριστιανό ο καμένος δεν μπορεί, βέβαια, το δεν Εσύ είναι ευχάριστο να τα βλέπεις. Εννοείται. Σκέψω τη χαρά του ερωμένου ε, Φαντάζομαι. Αυτό δεν, δεν, δεν έθεσε σαν θέμα. Η γυμνότηση είναι αδίκημα. Να φορά μια γραβάτα με πέι δεν Ό, είναι. δεν είναι αδίκημα. Θα πω είναι ωραίο καταρχήν. Με γυμνότηση όμω. Με γυμνώτη. Με γυμνότηση είναι. Με, με Ό,τι καλύτερο. Εγώ Ας μείνουμε λίγο στο διάστημα όμω. Γιατί Α, τώρα που πήγαμε στο διάστημα. Από εδώ καλύτερο είναι να μείνουμε στο διάστημα. Τι, έχει, το, έχει στο διάστημα φόρου. Ε, όχι αλλά για να πάμε στο διάστημα Σύμφωνα με τη λογική ενό σοφού ανδρός Που Α, έχουμε εδώ στον τόπο Πάγκαλος Όχι όχι σοφού είπα Σημαίνει ότι οι συντάξει θα πετσοκοπούν Λυπούμε γιατί είμαστε μια χώρα ανοχήρωτη Απομονωμένη Φτωχεύσαμε Με τι κότσια εμείς τώρα θα παλέψουμε Στην Τουρκία η σύνταξη είναι 200 ευρώ Η Ρωσία πώ έκανε πήγε στο διάστημα Γιατί έδινε 80 ευρώ σύνταξη το μήνα. Άρα, πήγαμε στο διάστημα. Ναι, πήγαμε. πήγαμε. Τι σημαίνει αυτό για τι συντάξει, 80, Περικοπή. 80, ναι, 80 ναι, ευρώ. Περικοπή. Βγήκε, βγήκε ο λαγό. Ποιο λαγό θέλετε τώρα, Γιατί να πει. το λαγό θέλετε να Τώρα Ποιο πίσω. Επόμενη φάση. Δηλαδή, γλιτώσει και τα 80 ευρώ με Επόμενη έναν φάση θα γίνει. του Θα τα πάνω. Κάτι, ναι, θα γίνεται και δεν χρειάζεται να πάνε στο διάστημα. Από εδώ να φύγουν και από ένα σημείο κενό πάνω που θέλουν. Δεν είχα αλλάξει τα μπουζιά. <σοίλιο> <σοίλιο> <σοίλιο> στο του. <συντάξι> <σοίλιο> θα του βάλει ένα σακουλάκι τα φάρμακα <σοίλιο> και στείλτε να πάνω ψηλά όπου πάει. Ξέρει αυτό. Θα βρείτε το δω. σε τροχιά. Θα του βάλει την πλακέτα που λέει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ξέρει ποια μέρα θα πάρει. Το, το, το, το, το, το, το, το πλαστικό το μικρό. Γύρω από τη γη θα γυρίζουν στην Έλληνε. εδώ να μην είναι. Εδώ να μην Ζηφίζουν. Δήλωση έκανε και για το πολύ σημαντικό αυτό συμβάν της εκτόξευσης πυράβλου Ελλάδας-Κύπρου ο αρμόδιος υπουργός, ο Νίκος Παπα. Είμαστε σήμερα πολύ χαρούμενοι διότι βρισκόμαστε στο μέρος όπου θα γίνει η εκτόξευση του πυράβλου στον οποίο... Υπάρχει και ο δορυφόρος που θα καταλάβει την ελληνική τροχιακή θέση στο διάστημα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από πάρα πολλά χρόνια, η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στον τομέα του διαστήματος. Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στον τομέα του διαστήματος. Είχαμε απουσιάσει από το διάστημα. Είδαι, ναι. Ήταν σαν τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Ήμασταν κάποτε Κάπως στο διάστημα έτσι. και φύγαμε, και τώρα επανήλθαμε και σε αυτό το τομέα επιτυχία αριστερή κυβέρνηση. Και επιτέλου, ναι. Εκτό αν πιστεύει ο παπά όλα αυτά για του ΣΕΛ, ότι εμεί πήγαμε πρώτοι στην Αμερική, ότι είχαμε διαστημική τεχνολογία κάποτε και μετά από πολλά χρόνια είναι η αλήθεια, ξαναγυρίζουμε στο διάστημα πρωτοπόροι. Τον βλέπει τον παπά. Ναι. Δεν έχει γραφτεί στο Σόρα. Ε, είμαι σίγουρος <σίλωση> δεν έχει η Απολόνια τεχνολογία. Είναι ω ώρα. Αν Τώρα πάει σύντα. το Μαλί πολύ πίσω και πέρα. Καταρχήν νομίζω ίδιο σβέρκο έχουν. Λοιπόν, ίδιο τρόπο Αρπαχτή. κανονικά. Είμαι υπουργό ψηφιακή τάδε. Λοιπόν, α κάνω κάτι ψηφιακό. Αυτή ήταν η δήλωση στα ελληνικά. Γιατί έκανε δήλωση και στα αγγλικά. είπε. To the space industry, so that we can be here today and celebrate the fact that we have taken another small step for humanity. One small step for humanity, the fact. Ότο τι πήγαμε μής την στο διάστημα είναι να βήμα για It is. yes, οι <laughs> τρει. One step for πέρα the people, one προφορές. step for humanity, ναι, one step ωραία. for the Greece. Έτσι μιλάω στο Μαξίμου. Σταμάτα, είναι στε... βήμα για την ανθρωπότητα το ότι η Ελλάδα από το 60 και μετά που έχουν ανέβει πρώτοι οι Σοβιετικέ, μετά η Αμερική, στείλαμε εμεί ένα δορυφόρο μαζί με άλλου να κάνει κάτι κύκλου. Είναι βήμα για την ανθρωπότητα. Όλο αυτό. αυτό είναι βήμα για την ανθρωπότητα. Πόσο απέδευτο είσαι. Δηλαδή, πόσο ακαλλιέργητο. Ταινίε δεν έχει δει. Τι έπρεπε να δει δει πει. <laughs> έχει δει ταινίε. Δεν δεν έχει δει ταινίε, αυτά λέμε. Συστά λέμε ο πρώτο που πήγε και πάλι. Περίμα, έχει το Απόλο θα έρθει. Τα είχα όλα. Έχει δει το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ήταν βήμα για την ανθρωπότητα τότε. Τώρα είναι βήμα που εμεί στείλαμε ένα δορυφόρο χιλιοστή χώρα. Εκτό αυτό το βήμα. Για τώρα είναι το βήμα. Κάναμε και ένα βήμα. Πόσο θα αντέξει ο δορυφόρο, γιατί δεν ξέρω, ελληνικό είναι. Να κάνουμε και ταινίε. Στο διάστημα. Αυτοί όταν κάνουν τον στείλανε κάνει και ταινίες μετά. Να κάνουμε και να εμείς, εμείς ταινίε. Δεν κατάλαβα, γιατί μόνο η ηθοποιός αυτή που σκέφτομαι <χαι> και δεν μου έρχεται, έκανε την ταινία αυτή με τον... Έχεις δίκιο. Με τον τέτοιον. Αυτόν. Άμα έχεις Πώς γνώσεις. Πώς τη λένε η τον άντρα. Τον Κλούνεϊ. Το, το, το ξέρετε. Ήθελα να πω τον καφέ και δεν ήθελα. Πάλι <laughs> καλά. Τον Κλούνεϊ που έκανε τον κα, το καφέ. Τον <laughs> καφέ. Δεν έκανε μετά την ταινία στο διάστημα με την. <laughs> νομίζω και πριν. <laughs> <με> την... <laughs> Ξέρουμε. Αυτό που κάνει το Μισε το Ζόρι. Τι ήταν που κάνει το Μισε το Ζόρι. Τώρα. Δεν αμπλέξουμε εκεί ραδιόφωνο. Να καθόμαστε να σκεφτόμαστε. Ε, παιδιά. Να πιέσουμε. Τι ήταν εμεί με το Ζόρι. Η κρυφή πράκτορα. Τελειώσαμε με τα. Αυτή. Διαστημικά πάντω. Πάει καλά. Η Ελλάδα είναι στο διάστημα. Κάτω εδώ στη γη ξέρετε τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Στο διάστημα Μου στο διάστημα. Υπάρχουν σωρί σκουπιδιών. Σωρί κουμπιών. Oh, ναι, που δεν έχει δίκαιο. Βγαίνει λοιπόν, η Σύναγνωσπούλου που είναι μία από αυτέ που έχουν υπογράψει κατά τη ελληνιά και, και, και πολύ καλά έκανε και, και όχι κατά των μνημονίων κατά του, όχι, όχι. του Καμένου. Ε, τους κατά του στα τέσσερα, κατά τον Λουλούδων. Ναι. Όχι, όχι κατά όλων όχι. αυτών όχι, ναι, Για πάμε. Ναι. Λοιπόν, η Σίναγνωσπούλου βγαίνει τώρα το πρωί να μιλήσει για τη δημόσια υγεία για τη δημόσια υγεία. Λόγω των έκτακτων συνθήκων που επικρατούν στη χώρα και επειδή θεωρώ ότι ακόμα σε αυτή την κοινωνία υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους πολίτες, δεν μπορεί να συνεχιστεί μια απεργία που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. <σομή> η υγεία είναι σε κίνδυνο, <σομή> η δημοσία ασφάλεια. Εκτό αν, αν βγαίνει ένα τεράστιο ποντικός <σομή> και φάει άνθρωπο. Οπότε εκεί μιλάμε για ασφάλεια. <σομή> Σωστό. Αλλά προ το παρόν είναι δημόσια υγεία. Τα έχουν μπερδέψει, λογικό είναι. Η άντρα Μπούλοκ είναι. <σομή> <σομή> ναι, μου ωραία η άντρα. <σομή> το ήξερα, ήθελα να σε αφήσω να δω πώ η ώρα, ώρα θα. Δεν θυμάμαι ποτέ πρώην, ονόματα πρώην. Τα διαγράφω. Τέλειωσε, πάει. Ήγαινε καλιά σου, δηλαδή. Τι να σε κάνω κι εσένα τώρα. Ναι. μυαλό σου. Την άνα θυμάσαι όμω. Την άνα Μισελ τη Γιατί, αφού είναι γυναίκα και γυναίκα. Δεν είναι ξεχωρίζει τη γυναίκα <laughs> από άντρα. <laughs> Σεξισμό ξεχωρίζει τη γυναίκα <laughs> από τον άντρα. Λοιπόν, τώρα που. 25 μάτρα... βουλευτέ, 25 άλλοι βουλευτέ <laughs> δεν ναι. μπορούσαν να υπογράψουν για τα δικαιώματα του ανδρός που φαίνεται λιγούρης Έχεις Στο βίντεο τη ελληνοφρένεια. Ναι. ναι, ναι. Κατα... ναι. Αυτό είναι σεξισμός Θα μπορούσαν. Ότι ναι. η γυναίκα άρα είναι η αδύναμη, άρα δεν πρέπει να οδηγάει, άρα ναι, είναι και το ναι, ναι. σπίτι, άρα να κάνει καμιά πίτα. Αυτό υπονοούν οι 25 βουλευτέ. Ο άντρα. Έχει δίκιο σε αυτά. Άλλοι 25. Τι έχουν να κάνουν. Ποιος? Οι 25 βουλευτέ, τι άλλη δουλειά έχουν να κάνουν ε, ε, όταν, όταν του πιωτσιμάνε να ψηφίσουν ένα μνημόνιο. Πάντω. Τι άλλε μέρε ελεύθερε να κάνουν αυτό. Όλοι αυτοί βλέπουν ελληνοφρένεια. Πρέπει να σου πω. 25 ναι, ναι, οι 25, 25... <laughs> κατασκευαστέ μνημονίων βλέπουν ελληνοφρένεια. <laughs> βλέπουν ελληνοφρένεια. Ξέρουν ποιοι είναι. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στα θέματα των σκουπιδιών. Γιατί ξέρει ότι έχει διενεργήσει ο εισαγγελέα προκατακτική εξέταση. Να δει τι γίνεται. Και έτσι λοιπόν παίρνοντα αυτή την εντολή αστυνομία. Έστειλε στην Ποέωτα ένα, μια παραγγελία, ένα χαρτί. Α. Και λέει: Αφού Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εστερικών, όλα αυτά, προκο, πρωτόκολλα, θέμα, διενέργεια προκαταρκτική εξέταση, λέει: Προκειμένου να εκτελέσουμε την ανωτέρω σχετική παραγγελία τη Αγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, παρακαλούμε όπω μα χορηγεί, Στα αντίγραφα τη απόφαση περί και συνέχισης τη υποκρίση απεργία, καθώ και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητα των μελών που ψήφισαν σχετικώ. Σωστό. Ταυτότητα των Φο, μελών. Χωρίς Λόγω του κατεπήγοντο μέχρι την 28η Ιακού να μα τα έχετε δώσει κτλ. Ω. Ζητάνε τα στοιχεία. Εντάξει. Εντάξει, αυτά. Τα κάναμε στη Χούντα. Ωραία ήταν. Επειδή έχουμε αριστερά Δηλαδή, άμα έχει καλά η Χούντα, να μην τα κρατήσουμε. Εντάξει, τα καλά τα Χούντα. Του δρόμου για του κρατάμε. Κρατάμε όσου γίνανε επί Χούντα. Να κρατήσουμε κι αυτό. Ήδη έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Άμα δεν κρατήσουμε αυτό, αυτό να μην κρεμίσουμε και του να μην πηγαίνετε στα χωριά. Η Γάδα το ζητάει, η εισαγγελία, αλλά έχει σημασία σε ποιο πλαίσιο γίνονται όλα αυτά και πώ. Η Γάδα είναι άλλη πηγαδά. Ναι, η ίδια είναι. Τα <laughs> <laughs> <laughs> <τόσο laughs> χρόνια το τονίζαμε στη Γάδα, τώρα γίνεται. Εγώ γάδα. το έλεγα Γάδα για να Έχω τέτοια θέματα. Γάδα που θυμίζει και πηγάδα, μ' αρέσει. <laughs> Γι' αυτό ακριβώ. Λέει ο φίλο ο Πάνο εδώ ένα μήνυμά του. Καταρχήν, εμεί δεν είμαστε δορυφόροι τη Μέρκελ και του Σόιμπλε. Τι του θέλουμε του άλλου δορυφόρου. Πολύ σωστό. ]��만. Ναι, ναι, στο δορυφόρος Το δορυφόρο το πόσο δορυφόρος να έχει. Και θα μπλέξουμε, θα γίνει υποτιλιάσμα δορυφόρων Ναι, σαν εντάξει, μην κουράζεστε το... <laughs> <Philadelphia> <eyelids trading> <g conjugarted dairy> <susp Bergheim> Το ε, θα βάλουμε τώρα ένα μικρό ταγάσμα που θα πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις για να έχουμε την απάντηση των 25 βουλευτών που έθεσαν μέσω επιστολής το έτοιμα προσθεσούρου να πράξει Δέοντα για την ελληνοφρένη γιατί είναι μια σεξιστική εκπομπή, εν πάση περιπτώσει εμφορείται από σεξιστικά αισθήματα, συναισθήματα, πω, πω, πω. είναι από τη λησιστράτη. li strati li strati ven borò na cano crati frura frura vento vaso sto luceto ca lo polemo che seto ca lo ma chi che caco li strati li strati e ho ermo to no crevati frura ven borò Chcę borea, lebony rachidέα i latynu seraste. Plura, plura! Ach, lisy strati, lisy strati, lisy strati! Nie wbazu termostaty. Giplura, gdzie jest? Ach, lisy strati, parębicie od Catara. Lisy strati, nie mogę takich łachtara. Giplura, gdzie jest? strati, lisy strati, nie chcę. Sto de gano ano dijo spanuichi dijo spásalo megano Πάλι μπαίνει από όπου θέλει. Τα κάνει exactly. αυτά. Με λοιπόν, εδώ, τα μηχανήματα δυστροπούν μερικά. ο λάκκο του ήχου. Ναι. Όχι του Λεκέ. Όχι του Λεκέ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα καλά τη υπόθεση, γιατί έχουμε καλά. Σε ποια υπόθεση, Τη χώρα, Αν. Στη υπόθεση γενικώ, τη κατάσταση. Ο Κυριάκο, επειδή θα αναλάβει προθυπουργός... Ο Κυριάκο είναι τα καλά τη χώρα. Για να καταλάβει. Επειδή θα αναλάβει πρωθυπουργό και το έχει πιστέψει και κάνει ό,τι μπορεί και ο Τσίπρας είναι η αλήθεια. Να βγάλει ακόμη και τον Γκούλ Πρωθυπουργό και μπορεί εκεί να τα καταφέρει. Γιατί σε όλα τα άλλα δεν τα έχει καταφέρει. Δεν το νομίζω ούτε αυτό, αλλά τέλο πάντων. Δεν το ξέρει. Δεν το βλέπω. Ε, ε, ένα στα δέκα το πιάνει. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει. Θα το δούμε. Δηλαδή. Έχουμε καιρό και με τον Τσίπρα ακόμη να περάσουμε αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται. Βλέπει και στι οικογένειε βασιλικέ. Αν ο πρίγκιπα δεν κάνει. Θε δε δεν κάνει. κάνει το τον θα ούτε. βάλουμε άλλο τον αδερφό, τον ψάδελφο του πρίγκιπα. Τι να βάλουμε τώρα. Δεν ξέρω. Τον Πακογιάννη, τον Κώστα θα έρθει. Τον Καλό τον είπε. Και τι περιμένει ο Κυριάκο, αφού αυτόν έχουμε. Το λέει Κάτι, ο να, είναι, υπάρξει, να Ο Άδωνη λέει ότι είναι ο καλύτερο. Τελείωσε, Α, Δεν ξέρει. Καλά, δεν είχε πει πριν αυτό. Βγαίνει λοιπόν χτε και λέει ο Κυριάκο προ του επενδυτέ του διεθνεί έξω κτλ. Επειδή να. εγώ θα γίνω πρωθυπουργό, θέλω να φέρετε τα. τα. τα, τα. τι τα. να φέρετε μέσα στη χώρα. Προεξοφλώντας την πολιτική αλλαγή που αργά ή γρήγορα θα έρθει, καλό τον κόσμο τη αγορά από τώρα. Ετοιμαστείτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Φέρτε κεφάλα. <κυρίζει> φέρτε κεφάλα, φέρτε δουλειές τεχνογνωσίας στη χώρα μας και εγώ θα εγγυηθώ ένα πλαίσιο σταθερότητας, χαμηλότερης φορολογίας, ανώθευ ανταγωνισμού, λιγότερης γραφειοκρατίας. Φέρτε κεφάλα. Φέρτε κεφάλα. Τα κεφάλα μέσα που λέμε. Όχι. Δεν θυμάμαι μια διαφήμιση που έλεγε Δεν τα βλέπει βρέκε κεφάλαια. Είναι αλλιώτικα ποτά, αλλά μακαρόνια ήταν παλιά. Α, όχι, δεν είναι. ή μακαρονά, τι να κάνω. Ναι, ναι, είναι πιο μετρή. Κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, κεφάλαια. Όχι κεφάλαια. Κεφάλαια. Κεφάλαια. κεφάλαια. κεφάλαια. Μπορούν να φέρουν κεφάλαια τώρα, να έρθουν μετά. Και του καλή να επενδύσουν γιατί όσο προλαβαίνετε, παιδιά, θα επενδύσουν άλλοι τα δικά σα τι επενδύσει. Όχι, δεν είναι αυτό. Ότι επενδύστε, έρχομαι εγώ και θα σα προστατεύω. Αυτό είναι το νόημα. Το είπε και ένα Ευρωπαίο. Τώρα και εσύ μην κάνει αυτή τη σπέκουλα. Βάλα και τη δήλωση του προστατεύει αυτού, αλλά που προστατεύει και τον εργα Τι προστατεύει τον εργαζόμενο. Τέλεια, δεν είπε και στην εταιρεία. κοιτάξει. Τι είπε. Ότι, Ότι θα μειώσω. Κεφάλαι... Επί... Θα σα πάρω κεφάλαιο. <laughs> θα <laughs> μειώσω <laughs> τη φορολογία. <laughs> ναι, ναι, ναι, όλα αυτά είναι δεν από αυτούς, είναι από αυτού ακριβώ. Μόνο σε αυτούς η φορολογία θα μειώσω. Εγγυητή βγήκε μόνο ναι. για του επενδυτέ. Εγγυητή για τον εργαζόμενο. Δεν υπάρχει εγγύηση. Δεν είναι κανεί εγγύηση για τον εργαζόμενο. Μόνο ο εργαζόμενο μπορεί να εγγυηθεί για τον εαυτό του, αλλά δεν τον πολύ βλέπω να έχει κέφια. Οπότε τι περιμένει από άλλου. Κι αν ο επενδυτή χωρί την εγγύηση του πολιτικού δεν υπάρχει. Ο εργαζόμενο χωρί την εγγύηση του πολιτικού μπορεί να υπάρξει. Έχει γίνει στο παρελθόν Α, όταν έχει κέφια. Ο άλλο όμω από πάνω, χωρί εγγύηση και προστατευμένο περιβάλλον, δεν μπορεί να ασκήσει επιχειρηματικότητα. Το όποιο μυαλό διαθέτει ο σούπερ επιχειρηματία, αν δεν του έχει τρώσει κάτω με τράπεζε με δάνεια. Με νόμου κάτω πάνω, δίπλα από το τραπέζι, δεν μπορεί να λειτουργήσει ω επενδυτή και ω διάνοια επιχειρηματική. Επίση, ο καθένα στο κοινό του. Ο καθένα στο κοινό του. Δηλαδή, και στον βγάζει ο εργαζόμενο, στον βγάζο του Κυριακού. Ο επιχειρηματία θα το βγάλει και το και το ο τον βγάλει τον κεντρικό. Και ο εργαζόμενο, στον βγάζο του Κυριακού. Και ο εργαζόμενο, εντάξει. Αν είναι, δεν πλησιά. έχουν αποφασίσει πέντε επιχειρηματίε, δεν θα βγει ο Κυριακό. Ναι, εντάξει. Μεγάλη συζήτηση Α μείνουμε στους επιχειρηματίε. Αν, αν, αν δεν υπήρχε η Σκόντα θα υπήρχε η Ξάνθη Έχεις ένα δίκιο σε αυτό Άλλωστε η με μετά τη Σκόντα Συγγνώριο Λόγκ, σκόντα, σκόντα, Ξάνθη καλά, ε, Έτσι υπάρχει η ομάδα λοιπόν Αντίστοιχα και Αν δεν υπάρχει ο χορηγός δεν υπάρχει κυριάκο. τέλειωσε Μάλιστα, ωραίο συμπέρασμα είναι, αυτό και και στη λογική. Ε, είναι ακριβές Ναι, έχεις ένα δίκιο Να πάμε λίγο σε επιχειρηματίε για να ξέρει ότι ο Κυριάκο έχει διαβάσει, δεν είναι ένα τυχαίο. Τι έχει διαβάσει. Αν σου λέγατε, τι έχει διαβάσει ο, ο, ο, ο Κυριάκο, τι θα έλεγε εσύ, Ότι έχει διαβάσει. Τον Αγώνι. Όχι, Μωρή. Τα πάντα του Γκέμπελ. Όχι. όχι μορκά. Μορκά. Ε, του του Το δίνει ο Άδονη να μην τον δώσει. Ο Άδωνης, να διαβάσει oh, πέντε πράγματα και καλά. Καλμανάκο. Θα, θα, θα εκπλαγείς Μπαβούρα, όχι. Βιβλία που αφορούν την αριστερά, διαβάζει διαβάσει κάποια. Για κάντο μου λίγο πιο... Ε, το κεφάλαιο oh, <laughs> <laughs> του. Κιέξτε, το κεφάλαιο ήταν υποχρεωτική, όπως και ο Μάρξ ήταν ε, υποχρεωτικό ανάγνωσμα εκείνη την εποχή στο, στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή καμί... το, το κεφάλαιο <laughs> ήταν πως το διαβάσει όλο. Το κεφάλαιο το έχω διαβάσει όλο βέβαια. Ναι. Και διάβασα και το κεφάλαιο στον 21ο αιώνα. Ο, ο τρόπος με τον οποίο ε, αποτύπωσε την κοινωνική δυναμική της βιομηχανική επανάστασης mm -hmm. εκείνη την εποχή και τι αντιφάσει του καπιταλισμού όπως άρχισαν να δημιουργούνται mm -hmm. είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Που να του εξηγήσει κανείς ότι ο Μάρξ δεν περιέγραψε μόνο τι αντιφάσει του καπιταλισμού στο κεφάλαιο όταν άρχισαν να δημιουργούνται, περιέγραψε γενικώ. Μεταξύ άλλων και της αντιφάσης του καπιταλισμού που. στη διάρκεια του καπιταλισμού. Και σήμερα που μιλάμε, ισχύει δηλαδή. Σε Αλλά ποιά. προφανώς δεν το κατάλαβα. Στον Κυριάκο, να Όχι, Ο Κυριάκος διάβασε το κεφάλαιο επειδή ήταν υποχρεωτικό και σου λέει: Ωραία, το διάβασε το ένα κεφάλαιο. Mm. Πού <laughs> το άλλο. <laughs> περίμενε το δεύτερο. <laughs> είναι ο που περιμένει το δεύτερο και το sequel του Α, κεφαλαίου. Τι να ακούσει για τον Τι να για τον Κυριάκο, Την για τον Κυριάκο θα θα θα μου ότι είναι αυτό. Δεν Σε μια Του Κυριάκου, συγγραφέ δεν καταλαβαίνω. Ναι, γιατί δεν ξέρω. Τέλο oh, πάντων. Όχι, είναι αντρική φωνή. Επίση, του λέει: Διάβασε αριστερό βιβλίο, κείμενο και αυτά. Δηλαδή oh. για Κατολιανά. <laughs> τι να εννοούμε, είναι ο καπιταλισμό Λύθιο του Μπογιόπουλου. Αν διάβασε ένα αριστερό βιβλίο, mm, τι θα τον ρώταγε, <laughs> Κατολιανά. Ξέρει γιατί όλα αυτά. Γιατί έχει θέματα από τα, την παιδική του ηλικία ο Κυριάκου. Δεν φαίνεται. <laughs> να βλέπει την πρώτη εικόνα, λε. Που τα έχει κρυμμένα αυτό στα θέματα. Έχει θέματα και μάλιστα από εκεί που δεν φαντάζεσαι. Ποιο <Κι> είναι το πρώτο βιβλίο που διάβαζες. Ουφ, ε, μικρό στιγμό μου το τον αυτό που να διαβάζει ε, διάφορα έτσι, παιδικά βιβλία της Enid Blyton <ΣΣ1> με <ΣΣ1> πολλούς ήρωε, σε διαφορετικές βερσιόν τα οποία διάβαζα μάλιστα τότε και στα ελληνικά και στα γερμανικά διότι ε, η πρώτη ξένη γλώσσα που, που έμαθα, ήταν, που έμαθα ήταν, ήταν τα γερμανικά έχοντας μια ε, γερμανία ταντά η οποία μεγάλωσε τέσσερα εφές μου Και εμένα. Τσέχοφ <Τι> κι εγώ. Κάθε πολιτικό εξόριστο είχε Γερμανίδα Νταντά. Να το Όλη, πούμε αυτό. Όλοι εξόριστοι στα χρόνια τη Χούντα. πρέπει να μεγαλώσω. Αύριο μεθαύριο έχει να μιλήσει με τη Σίμεν. Πώ θα συνοηθεί, Περπαλκάρι, Μάθε γερμανικά. Πρώτη γλώσσα, <laughs> <laughs> γλώσσα για να μιλά με τη Σίμεν. Μετά τα βλέπουμε, εντάξει. Όχι, γιατί καμάρωνε που ήταν εξόριστο. Ναι, ναι. Και ο άλλο καμάρωνε, ο Θεό Χωρέστονα. Που ήταν εξορία στο Παρίσι. Καλά, και στη Μακρόνη σου μαθαίναν γερμανικά. Όλοι το ξέρουμε. Όλοι. Νταντάδε είχαν τα, τα, τα παιδιά. Συγγνώμη. Όπου είχαν... εξορία γερμανίδα oh, σκάλα. Μα εδώ παρακαλούσαν να πάνε στου καταλόγου γραφών του να γίνουν πολιτική εξόριστη για να έχουν τα παιδιά του γερμανίδα γκουβερνάντα. Ναι. Να τα πούμε. Αυτά πρέπει να υποθούν κάποια στιγμή. Γι' αυτό σου λέω. Αποκυρίσω τον κομμουνισμό, <laughs> αλλά να μάθω γερμανικά. Όχι, αποκυρίσω για να μάθω να γερμανίδα δαντά και για να κάνω όλα αυτά. Ο Κυριάκο είχε υπογράψει του Δη Δεν, το ξέρω, δεν τον ρωτήσανε προχτέ. Δεν, το δεν ξέρω τι έγινε. Σήμερα ήταν να γίνει δυστυχώς δεν θα γίνει όλο αυτό το πολύ ωραίο, η συγκέντρωση ξέρω. των αστυνομικών να, στα Ξάρχια. Βεβαίω δεν έγινε ναι. για να γίνει. Έγινε για να για λέει ο Μπασί και για να βγει η Δημοκρατία μετά να κατηγορεί την κυβέρνηση για το Άββατο και για να γίνει αυτό το στημένο παιχνιδάκι. Και πού θα πάει, πάρω, πάει πάρω, πόημα, ο Άβολο. Με έχει καονίσει σήμερα να πάει. Ε, επειδή λοιπόν δεν πάει εκεί ο Άβολο, από την εκπομπή του τα έδινε σε δώρο. Και πάλι στο, στο, στο πακέτο της μέρας Την συλλογή των αντιγράφων των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων Όπου θέλω να σας πω εδώ για να ξέρετε Το δώρο που έχουμε προσθέσει είναι πραγματικά Αυτό και αν είναι επικό Αντιεξουσιαστικό ΚΕΠ Δηλαδή Δεν βίδωσε καλά το μπουκάλι τη Μολότοφ. Κάπου κόλλησε το βίδωμα, πα εκεί στο σου το φτιάχνουνε. Δεν βρήκε, ξέρω εγώ, καλή, καλό μείγμα βενζίνη με πριονίδι για να πιάνει καλά η φωτιά. Πήγαινε εκεί να σου το καλό πριονίδι και, το, και, και, και την καλή βενζίνη. Δεν βρήκε, ξέρω εγώ, σφυρί που να σπάει εύκολα μια βεντρίνα. Πα εκεί στο αντικοσουριστικό και έπειτα και σου δίνουν το καλό σφυρί. Πάντω, ήθελα να σα ότι οι παρακρατικοί μπάτσοι τα ξέρουν όλα αυτά να τα κάνουν. Μην ανησυχεί. Αυτοί ξέρουν είναι. να τα βιδώσουν. Δηλαδή, όταν γίνει ένα θέμα, ο μπάτσο ξέρει. Ο καλό ο παρακρατικό που θα βάλει το λουσταράκι και, και τη φόρμα. Κάπου... Ξέρει να τα βιδώσει και όλα τα λάθη. Ξέρει να τα χάξει. Κάπου διάβαζα πριν ότι ο Άδωνη θέλει ή αν γίνει κυβέρνηση Κυριάκο να θα αναλάβει το Υπουργείο Δημόσια Τάξη. Ποιο, Ο Άδωνη. Μακάρι. Είναι λόγο να ψηφίσουμε νέα δημοκρατία αυτό. Για να αναλάβει ο Άδωνη στην Πουλή του Άμυνε. Το αμήνυσε. Κύριε... Α το αμήν. Μπορεί να μείνει ο Καμένο. Ο Καμένο. Α, ο Καμένο πάει με όλα, ναι. Πάει με όλα ο Καμένο. Ναι, ναι, σωστό. Ακόμη και είναι με την αλήθεια ο Καμένο. Τέτοια αγωνία... ο, Όχι, συμφιλειωμένο. Τέτοια αγωνία που πήρε και μιλούσε 20 λεπτά με τον Ισοβήτη. Για να του πει να πει την αλήθεια. Έχει αποδείξει μπορεί... Ναι, τώρα δεν το διαψεύσει και ο ίδιο στην Πουλή. Συγγνώμη, δεν το διαψεύσε κανεί. Δεν έχει διαψευστεί ότι και μιλούσε και με έναν λιμενικό. Και ωραίο είναι αυτό ο διαμιλάμε. Δεν είναι το του Υπουργείου. Κι εγώ πάω στο λιμάνι, περιμένω στην ουρά. Σου λέει ο λιμενικό πιο μπροστά, κύριε. Μίλησα. Τι είπε εσύ. Όσο <laughs> πιο, πιο μπροστά. Ο Γιάννου Σάκη στην Πόσο αλήθεια. Όσο πιο μπροστά. <laughs> Συγγνώμη, τι να πω. Αυτό του έλεγε του λιμενικού. Ό,τι έτυχε, το είπα. Το ότι μίλαγε αυτό ο λιμενικό αξιωματικό με τον Ισοβίτη και του έλεγε Θα μείνει 10 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Oh, oh. <laughs> Τώρα το πίστευε <laughs> το, ο λιμενικό. Τρομακτικό, ο τρομακτικό ναι, Του τόπε για να πει αυτά που ήθελε ο λιμενικό. Ωραίε. Μέσα από αυτέ του παρατρεχάμενου πάντα βγαίνουν ωραίε ιστορίε. Έκανα και άλλη ερώτηση στον Κυριακό. Για να... εδώ, εδώ λέει ένα φίλο που εντοπίζει <σπουλίδοπίος> είναι ο, ο συνομιλητής του Κυριακού, είναι ο συγγραφέα φι, Φιλελέ, ναι, ο Χωμενίδη. Χωμενίδη, ο <σπουλίδης>, ναι. Εντάξει. Γι, αυτ, γι' αυτό και η οικειότητα. Γι' αυτό και η Εδώ ο κύριο είπε φιλελές Και ο κύριο μπορεί να λέει και Αγκινάρα. Τι θα το πει. Όχι, δεν λέει Αγκινάρα. Εντάξει, λοιπόν. Το είδα. Ο Κυριακό έχει ακούσματα. Έχει ακούσματα. Τι άκουγε. Ποιο είναι ο πρώτο δίσκο. Πήγε και πήρε με δικά σου λεφτά. Το χαλτζουλίκι σου, α πούμε. Πρώτο δίσκο που μου Χάρισαν, μου τον Χάρισε, αν θυμάμαι καλά, ο ξάδερφό μου ο Παντελής ο Βερβιδάκης, ήταν το Wish You were Here των Pink Floyd. So, so you think you he tell. Heaven from hell. pain e, can Ε, τι πήρε με το χαρτζηλίκι σου. Ε, τελικά δεν πήρε, ήταν χορηγία και αυτό που τον ψάχνει Και αυτό. <laughs> δεν, μάλλον <laughs> δεν κατάλαβε και την, ε, ε, τη φράση. Τι σημαίνει χαρτζηλίκι. Τι Τι, ποιο, τι σημαίνει. Εννοείς τον, τον ε, ανήλικο μισθό μου, πούμε, <laughs> κάτι, Τον εφηβικό μισθό μου, <laughs> κάτι, <laughs> χαρτζιλίκι. Δεν Εμεί παίρνουμε μόνο η χορηγία που είχα ω Είναι προσβλητικό να παίρνει χαρτζηλίκι. λαϊκή λέξη πολύ. πολύ. Χαρτζηλίκι Σε ένα Η γκουβερνάτα τι θα το επέτρεπε. Γιατί είσαι μια χαρά, Είναι, είναι γαλλικό, κάτι τέτοιο. Εδώ η Ντόρα είχε βγει να δουλέψει στα 15 τη θυμάση, πιο κολλήσει σε όλο το Παρίσι στο μισό. Αναγγελίε, ανακοινώσει που έλεγε κρατάω παιδιά και έγινε χαμό μετά στο σπίτι. Δεν δέχονται τέτοια οι οικογένεια. Η αστυνομία είχε μπει, γιατί κρατάει παιδιά αυτή. Δεν <laughs> να τη μαζέψει. Πια ή τώρα. Τι είπε κράτηκε. κρατάω παιδιά ο Μύρους, ξέρω τι τα κράταγε είχε δεν πει προσπάθησα να δουλέψω έγινε χαμός με τον μπαμπά, δεν ξέρουμε να το κάνει τελικά Α, Α, όχι είχε πει έβγαλε τα πρώτα μου λεφτά έτσι χάει οικογένεια και την τώρα <laughs> ωραία, <laughs> τελειώσαμε τα πρώτα τώρα τα δεύτερα <laughs> τα δεύτερα λεφτά πως βγήκανε και δεν υπάρχουν δεύτερα <laughs> <laughs> ήταν... τα πρώτα μάθαμε <laughs> τα δεύτερα πώ. δεν υπάρχουν δεύτερα, δεν θέλω να σε πικράνω Πρώτα Έχει. λεφτά υπάρχουν μόνο Η κάτι χαρτζηλίκια και κάτι τέτοια από κάτι ώρες που κρατάς κάτι παιδιά. Μετά mm. δεν υπάρχει Δεν, δεν υπήρξαν. Τα, τα που δεν τρει δεν... στις... τι γίνανε. Οι τρεις τι. Ακυρώνονται. Δεν, δεν ξέρω. Υπάρχει νόμος πηγαίνουν αλλού. Μόνο άποροι ανήπαντριθμοι ή Δεν νομίζει. το ξέρω. Δεν ξέρω. τώρα. να πάνε μια χαρά. Μην Όχι, Όχι, μην Pamiętajmy para para. Αυτή τη κυβέρνηση με τι προηγούμενε κυβερνήσει είναι ότι πρώτον εμεί κατεβήκαμε στι εκλογέ με ένα πρόγραμμα που ο κόσμο το ήξερε το μνημόνιο. Δεν. Το μπουγαδόνερο ήταν στο μνημόνιο. Δεν γνωρίζαμε όλα αυτά. Αναλυτικό το μνημόνιο. Τα ξέραμε. Αναλυτικότατα τα υπόλοιπα τσάκαλωτο χθε στην Βουλή είχαν μια συζήτηση εκεί και τέθησαν αυτά τα θέματα. Και βγαίνει και ο Χουλιαράκης τον είδε. Εν πάση περιπτώσει, το έχουν δει αρκετοί φαντάζομαι ε, στο συνέδριο και του οικόνομist και λέει: Δεν περιμέναμε τώρα στο Eurogroup αυτά που έγιναν πριν 15-20 να πάρουμε τε, την ποσοτική χαλάρωση, το QE και όλα αυτά που μα λέγανε ότι πρέπει να τα πάρουμε και θα και τα το πάρουμε. περιμένουμε κανένα χρόνο. Είχαμε και, αυτό. Και Γιατί ήμασταν σίγουροι ότι οτιδήποτε για το χρέο θα πάει το 18 τον Αύγουστο. Mm. Τότε γιατί έβγαινε ο πρωθυπουργό ο ίδιο. Αυτοί αδειάζονται και μόνοι του. Ναι. Στην προσπάθεια προσπαθ... προφανώ να αυτοπροστατευτούν. Να σώσουν ό,τι μπορούν. Δεν... Να σω... Τι θα πει να Τόσο... σώσουν κανένα το, το λες τι να πω. Ακούγεται βαριά. Ναι, ναι. Να το πω λίγο πιο βαριά, μου ακούγεται βαριά. <laughs> ναι, τι τι θα να σώσουν. Το Μάρι, το τζίπα. Α, έτσι, <laughs> νόμιζα να σώσουν. Ότι... Όχι, ότι <laughs> είναι κάποιο άλλο το, Άλλος Μάριτς. το Μάριτς. Ναι, να oh, με... Καλά <laughs> θα του έλεγα το <laughs> <laughs> Δεν έχω λόγο. Δεν έχεις λόγο γιατί δε... είμαστε δε... πάλι για σουρού είμαστε. Δε... Δεν ισχύει, δεν στέκει, δεν στέκει. Να μα πει κανένα το του λέμε το άσε με. Λοιπόν, βγαίνουν οι χουλιαράκι τα λέω όλα αυτά. Μείναν όλοι εκεί. Ψελίζαν κάτι διάφορα. Οι... Όσοι βγαίνουν στα παράθυρα από χτε, του ακούω και σε μια αγωνιότητα προσπάθεια. Αυτό που ξεφτυλίζονται κάθε μέρα, όποτε βγαίνει η Σιριζέο, είναι να τον λυπάσαι πραγματικά. Λυπάσαι του Σιριζέου. Του λυπάμαι. Εγώ γιατί δεν λυπάμαι κανέναν. Βασανίζονται, σιριζέο. άλλα θέλουν να πούνε, άλλα λένε, άλλα κάνουν. Όλα αυτά για 5.000 ευρώ. 5. Όλοι ξεφτυλίζουν. Για 5.000 βγαίνει. Δεν ξέρω, βέβαια. είναι ο 8.000 Του έκανε. Του έκανε περικόπε. Πού δεν είναι στο κόμμα, δίνουν στο κόμμα κάτι. Μάλλον, ξέρω εγώ, δεν είναι και στο κόμμα. Τάπα λεφτά. Προθέσουμε πάει για το γύρισμα εκεί δίπλα. Χάλια. Πάθο ήταν. Άδυο ήταν. Άδυο ήταν. Άδυο. Δεν, ήταν <Κι> κόμμα. δεν δίνουν λεφτά για το κόμμα. Δεν Κανείς πληρώνει δε δε κόμμα. Έρημο. Δεν βγει το κόμμα. Έριμο. Κανεί και τα παράθυρα. Δεν έχουμε μάθει για τα χρέη ΣΥΡΙΖΑ, έχει χρέο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ένα κόμμα χρασί. Ξέρω εγώ, η ένα δημοκρατία πώ έχει ένα σκαμμό χρέη. Έχει ένα σκασμό χρέη γιατί έχει προβλήματα μια δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει. Ο δεν έχει, όχι, είναι τα εκτοποιημένο κομμάτι. Εντάξει. Του βλέπεις Νίκο, κύριε Μέλτσα, από την κυβέρνηση. Λες. να, αυτή είναι τα Αυτό με τον Μπουγαδόνερο ήταν μοντάζ γιατί το κανονικό Ας το οπα. είπε ο Τσακαλώτο τώρα. Η μεγάλη διαφορά αυτή τη κυβέρνηση με τι προηγούμενε κυβερνήσει που μα ρωτάει γιατί είχαμε τη μετάλλαξη που είχαμε στον δρόμο στη Δαμασκό είναι ότι πρώτον εμεί κατεβήκαμε στι εκλογέ με ένα πρόγραμμα που ο κόσμο το ήξερε το μνημόνιο. Το ταμείο ήταν στο μνημόνιο. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 ο κόσμος ήξερε ότι υπήρχε αυτό το ταμείο και ήξερε βεβαίως ο κόσμος ότι ήτανε αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού που δεν θα το είχαμε επιλέξει με αυτό τον τρόπο αν δεν υπήρχε αυτή η πίεση. Πρώτον, όπως πολύ σωστά λέει ο Τσακαλώτος δεν μιλάει για συμβιβασμό, μιλάει για συμβασμό. Άρα μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και συμβιβασμός. Σωστό. Τώρα κάναν συμβασμό. Ναι. Συμβασμό είναι κάτι απλό, δεν Δεύτερον, δεν θυμόμαστε όλοι δύο χρόνια πριν το Σεπτέμβριο στι εκλογέ που μα είχαν πει με τα διαφημιστικά του μηνύματα οι Σιριζέ ότι για 99 χρόνια θα δοθεί δημόσια περιουσία. Δεν το λέγαμε αυτό, δεν το ξέραμε. Το ναι, το ξέραμε. Δεν θυμάσαι εκείνε τι διαφημίσει που έλεγε το αφορολόγητο από τα 9.500 θα πέσει στα 5.600. Δεν ήταν διάφοροι, μα το είχαν πει στα παράθυρα. Το είχανε. Δεν το λέγανε. Δεν λέγανε ότι ο για μεγάλε κατηγορίε του πληθυσμού. Δεν λέγανε ότι η προκαταβολή θα γίνει 100% για την επόμενη χρονιά στους μικρομεσαίους. Ναι, δεν ναι. θυμάσαι που το, το έλεγαν όλοι, βγαίνανε και του λέγανε όλοι οι άλλοι θα τα κάνετε αυτά. Ναι, θα τα κάνουμε γιατί μας ειλικρινεί και πρέπει τα ξέρει ο ελληνικό λαό. Ναι. Δεν τα έλεγαν όλα αυτά. Ναι, το, Οι φόροι καινούργοι που ήρθαν ότι θα υπολογίζεται η σφορά στο ασφαλιστικό ταμείο εισόδημα και αυτό δεν το είχαν πει τότε. Το έχουν πει. Πολύ δίκιο έχει ο Τσακαλώτη. Όντω μα τα είχαν και τα ενέκρινε ο ελληνικό λαό όλα αυτά. Άρα. Μπράβο. Τι άρα, ξετσίποτη. Ειλικριν... Τι... Ξετσίποτη. Δεν δέχομαι. Δεν δέχεσαι, δέχομαι εγώ. Λάθος, <laughs> λάθος. Ωραία, λάθος. σούπερ ξετσίποτη. Ναι. Έτσι, ναι. Ναι, ναι. Να το, ναι. Να το πούμε έτσι. Ναι, έτσι να, να τα λέμε πούμε. όλα. Λοιπόν, ανακοίνωση, ανακοίνωση. Τεστ, <χωχω> τεστ. Ανακοίνωση. Τεστ. Για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Ναι. Για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Ναι. Πες Βεβαίως. στα υπόλοιπα. Αυτό Λοιπόν, οπότε θα φτιάξουμε αύριο ένα, τσι, μια φορμούλα yeah. που θα μα στείλετε εκεί σε ένα mail, στο mail τη εκπομπή μα που θα σου πούμε ποιο είναι. Αύριο, <laughs> αύριο όμω. <laughs> Όχι σήμερα. Ανακοινώνουμε όπω είμαι κάτι θα γίνει αύριο. <laughs> ναι, αλλά να ξέρω ο κόσμο, <laughs> να προτομαστούν από σήμερα να φτιάξουν τα βιογραφικά το... του. Θα θυμηθούμε να το κάνουμε αύριο Ελπίζω, ή θα γίνει Ζεσύ. Μάλλον θα γίνουμε Ρεζί. Μάλλον <laughs> <Ε, laughs> τη Δευτέρα. Κάλι τη Δευτέρα, ναι. Ε, οπότε να ετοιμαστούν τα βιογραφικά του, έξπνε ιδέε και τα λοιπά που θα μα στείλουν άύριο σχέσει. Όχι να ενδιαφέρεται στην τηλεόπική Ελληνέα, που είναι πολύ ειδικοί συνεργάτε. Δεν έχει καλά να είναι δημοσιογράφηση, μπορεί να είναι οτιδήποτε θα υπάρχουν και τρεις ερωτήσεις με ένα βιογραφικό, όχι πολλά κείμενα δεν προλαβαίνουμε τα διαβάζουμε και τους καλύτερους από εκεί θα τους επιλέξουμε ώστε να τους δούμε και από κοντά κάποια στιγμή να δούμε με ποιους μπορούμε να συμφωνήσουμε αν υπάρχουν τέτοιοι που θέλουμε και θέλουμε πολύ ειδικό πράγμα είναι πολύ παράξενο όλο αυτό της για να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία να οπότε όσοι ενδιαφέρεστε ναι και λίγο μεγαλύτερη ναι και, νέοι. Νέοι και, νέοι, νέοι και νέοι. ναι ναι και ναι ναι και ναι αυτό επαγγελματικός προσαντολισμός λαμπρό ανοίγεται μπροστά εργαστήρι ελινοφρένιας <laughs> <laughs> και... Πολλά μπορούν να υποθούν γύρω από αυτό Με ένα άσμα που επίσης Τι, Θα κλε, ενεργοποιήσει κλείνουμε. Όχι, Α. όχι βέβαια είναι παρά δέκα Που επίσης θα ενεργοποιήσει τη φρουρά του Μπαλαούρα Γιατί ο μπαλαούρα είναι ένας αυτοίος Να να διαβάσω μετά και κάτι γι' αυτό το τώρα. Α ναι λοιπόν ναι. θα διαβάσω πολύ σύντομο κειμενάκι ε, Το γράφει η Ρο z, φαντάζομαι περισσότεροι νεοδιώτε. Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πρώην ε, τώρα βουλευτή. Πρώην, βουλευτή. πρώην. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Καλά και άγια αναστηλητεύεται ο σεξισμό και όλα τα άθλια στερεότυπα που αναπαράγονται στο δημόσιο λόγο με ταχύτητε δευτερολέπτου. Καμία φασαρία όμω με τέτοια συντεταγμένη επισημότητα από θεσμικά χείλη για το στα τέσσερα τι είμαι εγώ καμιά λουλού. Εγώ φορώ απαντελόνια για τι συχνέ επισκέψει τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην εκπομπή Νικολόπουλου. Σιγεί ο Είναι εντυπωσιακό το ότι σε ένα εβδομάδομάδο εσύ γιο ηχθή το γράψε λίγο πιο ελεύθερα. <laughs> Μπορεί να είναι και το σωστό. Εντάξει, το έγραψε έτσι γίνεται Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό το ότι σε ένα δωμάτιο υπάρχει ένας ελέφαντας και κάποιοι και κάποιε βλέπουν τη σκόνη κάτω από το καλοριφέρ Προσυπογράφουμε. Η Ροδιότη. Η Ροδιότη. Πρώην, Πρώην βουλευτής του, του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Ε... Προ του άλλου βουλευτέ. Προ ΣΥΡΙΖΑ. Στου συναδέλφου Απ' τη μουνή να τα στο γυαλό. Απ' τη μουνή προρέ! Να μουν νύχτα στο Να ψολί να νάψω να Να για να, να, να, να, να, να, <tortilla> να, να, να δω. Να να ψωλεί, μωρέ, να, να <Σ2> Puchi more puchi na. Puchi. sa. Έκανα λάθο, δεν είναι γαλλική Γουινέα που είπα είναι γαλλική Γουιάννα. Γαλλική Γουιάννα, σωστό, σωστό. Πότε το έπεσα αυτό όλα. Πριν, από πού έφυγε ο δορυφόρο, Δεν Για να πάει. Όχι, έτσι, μα το έκανα λάθο. Να το Μπράβο, Να το πει, να διορθώσει. Είναι η Γουιάννα και. Θε να διορθώσει και τίποτα άλλο που έχει κάνει. Ε? Ε? Αλλά δεν έχω κάνει άλλα. Με γάμα κάπου η καρέκλα. Ποιο το λέει αυτό, Η Αθηνά. Η Αθηνά να δει κάνει η ίδια. Που κάθεται από πάνω και μετράει τι λέξει και τα γράμματα. Καλά. Έχουμε μπλέξει, κατάλαβες. Λοιπόν, άρχισαν να στέλνουν οι ήδη οι, οι, οι συνεργάτες μας μηνύματα που να στείλω βιογραφικό. Όχι, όχι, πριν από αυτό. Ε, έτσι, είπαμε εμείς πριν ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε κάποια ειδικά πράγματα με τους συνεργάτες. Και λέει εδώ ο Πάνος, έτσι όπως το περιγράφεται, γαλέρα μοιάζει, ρε, πληρώνεται. Ε, κάτι θα παίρνει ο συνεργάτη. Και τι θέλει όταν τώρα... τα λεφτά φέρνει. Ένα πιάτο φάγη, το δεν θα το δώσουμε. Ένα, οι Κινέζοι με ένα πιάτο φάγη, κοίτα τι έχουν κάνει. Δεύτερον, σε μέσα ενημέρωση δουλεύουμε. Όχι, δεν πληρώνουμε. Και λέει ο Μάρκο. Για ποιο μέσο πληρώνει. Δεν, δεν θα πληρώνουμε. Να, να, δεν θα πληρώνουμε. Τα λέει εθελοντικά, δεν κατάλαβα τι. πληρώνει εμά ο κοντομινά για να πληρώσουμε <laughs> εμεί τον υπάλληλο. Α μα αχάθουν. Όχι, ο υπάλληλο πληρώνεται. Εμεί δεν πληρώνουμε. <laughs> <laughs> <laughs> για να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, καλά λέει η Ρεφανταούλε και άλλου συνεργάτε θέλετε. Ολόκληρη κυβέρνηση δουλεύγει για σα. Σω Κάτσε, πρέπει yeah, σου πει έτσι, το... πάρτε τον παλάωρο με στο γραφείο. Δεν θέλω τον παλάωρο με στο γραφείο. Δεν θέλουμε στο γραφείο. Ναι. Όχι. Λοιπόν, επειδή η θρησκεία είναι Η, θρησκεία. η Εκκλησία γράφει mm. και τα βιβλία. Mm. Όχι, όχι, η Εκκλησία, λάθο, mm. λάθο διατύπωση. Η Εκκλησία γράφει και τα βιβλία. Θυμηθήκαμε ένα παλιό τραγούδι το οποίο σα αποχαιρετούμε. Το οποίο περιγράφει ακριβώ αυτό που συνέβαινε κάποτε και που συμβαίνει τελικά και τώρα με αριστερή κυβέρνηση. Καλά να περνάτε τα υπόλοιπα Φώρα κι έναν καιρό στον τόπο του τότο μικρό σούσαν κάτι φουκαράδε ή ραγιάτε Κότσατε και σε βάσιτε ποτάδες, και βελύσαν τη χώρα καλή χώρα. Κοτσαπάσει δεσπασάτε και σε βάσιδε ποτάδες, και βεργούσαν τη χώρα καλή χώρα. κό φλικάς ως το χόψη μόπασας κι παγόραε το ράσο σφαξε με άγάμεν αγκιά σ κότσα βάσει δες πασάδες και σε βάσμι δες ποτάδες οι βενούσαν καλή χώρα κότσα κόσα βάσηι πασάδες και σε βάσμι δες ποτάδες βεμούσαν χώρα, καλή ώρα Από κοινού το αίμα του λαού Αφού τότε τσιφλικάδες ήσαν οι πουρζουάδες Κότσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες Κυβερνούσαν τη χώρα καλή ώρα πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες Κυβερνούσαν τη χώρα καλή ώρα